We'll Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα στην Κύπρο και σε όλα τα υπόλοιπα μέρη του αυτό του κόσμου. Του επανόφωνοikos του broadcast καλα τα βλέπτε, μην κράση εγώ κι στην τις πόλεις αυτές στο morale <laughs> του Αλεξάνδρου. Είσομο ημείς ε, τις Αμερικες, Αυστραλίες και τα λοιπά. Ε, ε, έχουμε μια εκπομπή τη πολύ Journal, λέγεται ο Jacob. Αυτό είναι έχουμε μια εκπομπή όπως ξέρετε η οποία θα λέει έξω από τα δόντια και για να τα πούμε έξω από τα δόντια και σήμερα έχουμε μαζί μας όπως και πάρα πολλές φορές ακόμη τον Δημήτρη του Ζαχαρία του Συνεγονιστέ. Που βρίσκεται μία μόνη μάχη με, το, με την μείωση, είναι έτοιμος εδώ, δεν την έχει νικήσει ακόμα, ήθελα να μας μεταδώσει τον επαναστατικό του ιό. Αυτό <laughs> <laughs> <laughs> είναι αλήθεια. Ναι, mm. το λένε ίδιο... Παπαδόπουλο και εμένα. Τον μιλεί από παραδοποίηση. Μελλοντικούς όμως ε, είμαστε επί των επάλξεων, όπως κάθε εβδομάδα. Ε, θα σας μεταφέρουμε ε, όλο το αγωνιστικό κλίμα, όπω το βιώνουμε από τα μέσα που λέμε, της <σχελίδι> περίοδου. Ε, και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και όλες τις πολιτικές εξελίξεις, οι είναι πάρα πολύ σημαντρώπινοι ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο. Και πάρα <σχελίδι> πολύ σημαντικές, ράτσι πούμε όλες σήμερα. Αλλά θα πούμε να τι ε, ψηφίσουμε τουλάχιστον. Και mm -hmm. το λόγο, αμείς λίγο πληκτή, για να μην λίγο και για μα το λύσει. Άρα είναι βέβαιο ότι θα Λοιπόν, μην πιέσουμε πολύ σήμερα, όταν κάνει τη δεύτερη. Λοιπόν, να πούμε καταρχά από την επικαιρότητα ότι είχαμε ένα περιστατικό με δύο. Πρόσφυγε ε, στην πλατεία Βικτωρία, οι οποίοι έκαναν απόπειρα αυτοκτονία. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σα. Ναι, τον, ε, ναι, ναι. Όχι, Το λέγαμε Ναι, πρέπει. το λέγαμε μαζί. Ε, ένα θέμα το οποίο αναμένεται να πάρει και το συγκεκριμένο περιστατικό διαστάσει και συμβολικές. Ναι, και συμβολικές και πιστεύω ότι ένα από του λόγου που έγινε ήταν και αυτό, δηλαδή να πάρει διαστάσει στο ζήτημα αυτό. Ε, Αυτή πραγματικά η οδύση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ε, από τη χώρα του λόγω των υπερρεαλιστικών εκλογών. Ξεριζώθηκαν κανονικά. Ναι, και ούτε στη θάλασσα θαλασσοκνήγονται και ούτε στη στεριά μπορούν να βρουν Γάλινοι. <σχεριζώ> ε, Καθώ έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το εξάμβλωμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Νεοφασισμό. <σχεριζώ> που είναι όλε οι χώρε, κυρίω τη κεντρική Ευρώπη, τη βόρεια και της βόρεια Σκανδιναβή, αλλά και οι Τσέχοι, οι Πολωνίοι, οι Ούγγροι, όλε οι χώρε. Ε, ε, οι οποίε, κατά έναν παράδοξο τρόπο έχουν προελθεί από τον Ανατολικό Μπλόκ, ας πούμε. Ναι. Και, Άρα, και έτσι λες είναι... η Σκανδιαβή και η Νορβική ακόμα που δεν ανήκει. Ήπε ναι. ότι αν δεν μπορέσει η Ισουηρία, εμείς θα... θα αναλάβουμε εμείς δράση. Ακόμη και, και στις, στις σκανδιναβικέ χώρες και στη Φιλανδία και στη Ισουηρία και λοιπά, είδαμε και ε, κάποιου ε, αυτοαποκαλούμενους ε, ε, από, Απόστολους του Οδίνκα, κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι αυτό χαρακτηρίζονται, δηλαδή, που κάνουν περιπολ τα να ψάχνουμε τα μετανάστες και ε, τα λοιπά να τους εντοπίζουν, υποκειμένου να τους συλλογοποιήσουν. Και είδαμε και τους ε, στην Ελλάδα, ε, στο Σχιστό, που κρεμάσα μια γουρουνοκεφαλή εκεί στο κέντρο στο οποίο υποδέχεται τους μετανάστες, τους πρόσφυγες. Ε, ε, εντάξει, όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι και όλο αυτό το οποίο, οποίο, ας το οποίο, πούμε, για κατανάλωση στην παρουσίαση η κυβέρνηση, ε, προκειμένου ουσιαστικά να περνάει παράλληλα το παράλληλο πρόγραμμα, το οποίο το παράλληλο πρόγραμμα είναι ουσιαστικά το μνημόνι, ναι. ε, Την ίδια στιγμή για να ολοκληρώσουμε έτσι, το θέμα αυτό. Το, το, το, το ναι, ανέφερε ναι, και ο Κύπενας στο Βουλί αυτό το λέω, ναι. το συγκεκριμένο ζήτημα α πούμε και περίληπος και έτσι. Ναι. Ναι. Κάπως η στέλε. κυβέρνηση μεταξύ προσπαθεί τώρα να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και πολιτικά και μικροπολιτικά όλοι αυτοί Προσπαθούν να υπονομήσουν και τον αγώνα των αγροτών με την έννοια ότι λέει Βέβαια πρέπει να κλείνουν τα σύνορα οι από το που δεν κάνουν οι άλλοι να κάνουν ναι, δηλαδή, ναι. και να του φέρουν να, σαν... σε μια φάση κοινωνικού αυτοματισμού με την πολιτική. Να του περάσει δεύτερη μοίρα τον αγώνα των αγροτών. Αυτή να, ναι. εντάξει, τώρα δεν είναι αυτά σημαντικά. Το σημαντικό είναι τώρα, ο κόσμο χάνει, α πούμε, και εσεί ε, θέλετε τα λεφτά σα ουσιαστικά. Και από την άλλη και οι οι οποίοι υποσκάπτουν και αυτοί από τη μεριά του τον αγώνα των αγροτών, ένα μεγαλειώδη αγώνα, θα λέγαμε, με πάρα πολλά στοιχεία υγιή ε, και αυτοοργάνωση. Το έχουμε δει, αλλά με μεγάλη πρόβλημα. μαχητικότητα, έτσι, όσο τόσο, το ε. μάρρο στα μπλόκα. Εντάξει, με εμφανή βέβαια έλλειψη πολιτικών πρωτοβουλειών, ας πούμε, και ε. ενό σχεδίου, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί μόνο από μια οργανωμένη, ας πούμε έτσι, ηγεσία μέσα από του αγρότες. υπάρχει, ε. ναι, χωρίς ένα ρησοσπαστικό πλαίσιο, το οποίο βάζει συνολικά, πλέον, πλέον κατά τόπου. Που να βάζει συνολικά μια αντιμημονιακή λογική και ένα αντιμημονιακό πολιτικό πλαίσιο, χωρί βασικά το συντονισμό με άλλε εργασιακέ, επαγγελματικέ ομάδε και τι τοπικέ κοινωνίε, οι οποίε και ήδη από τα μνημόνια. Και πριν δώσω τον λόγο στον Δημήτρη, κακά τα ψέματα, το, το θέμα της... του πρωτογενού τομέα είναι θέμα παραγωγική ανασυγκρότηση. Για να σε ένα παραγωγικό μετασχηματισμό τη κοινωνία, θα πρέπει να βγει από τα μνημόνια, είναι απαραίτητη προπόθεση. Αν δεν βάλεις αντιμνημονιακό πλαίσιο, το οποίο θα σε βγάζει από τη φυλακή της Ευρωζώνης σου, γιατί πώς θα χρηματοδοτήσεις την παραγωγική σου ανασυγκρότηση ναι. και πώς θα πώς τις σχεδιάσεις όλα. Πώς θα αν... όταν είναι συγκεκριμένο τελείως το πλαίσιο. Πώς το... θα καλλιεργείς. Αν δεν έχεις οικονομική, νομισματική δημοσιονομική κυριαρχία σαν χώρα, πώς θα καταφέρεις με έξω φενετολές να κάνεις μια ανασυγκρότηση η οποία στην οποία εμπίπτει ας πούμε, σε πολύ ψηλό επίπεδο ιεραρχικά ο πρωτογενή τομέα και η αγροτιά. Ακριβώ. Και <συσχε> να πω πριν γνώσουμε και τον λόγο στον Δημήτρη, που <συσχε> βγάζει για την μετάφραση μου την αίθουσα, γιατί θα επανέλθουμε, <συσχε> ο νόμο τυπεί στο τζάμι. <συσχε> <συσχε> <συσχε> λοιπόν, ε, να πω ότι δεν υπάρχει κλαδικό αγώνα στην Πάρσα Φάση, ο οποίο από μόνο του μπορεί να νικήσει. <συσχε> δεν μπορεί ας πούμε, να πούν οι γιατροί ότι θέλουμε περισσότερα χρήματα ή θέλουμε περικοπέ, θέλουμε τι μα και θέλουμε ανάπτυξη του εσύ, σκέτο, όλο αυτό πρέπει να έρθει σε σύγκρουση καταρχά με τα μνημόνια, τα οποία είναι το στενό κουστούμι του νεφελελεύθερου καπιταλισμού ουσιαστικά, έτσι όπω εφαρμόζεται στη χώρα μα, και επικυριαρχία ουσιαστικά του, του διεθνού κεφαλαίου πάνω στην, στον ελληνικό λαό και στην ελληνική κοινωνία. Και δημιουργία. πριν δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη, και τελευταίο πραγματικά αυτό. Ε, ε, ένα τελευταίο, ένα τελευταίο. <laughs> τελευταίο, τελευταίο. <laughs> Δεν είναι μόνο του νεοφιλελευθερισμού του είναι και του υπεριαλισμού. Γιατί βλέπουμε πω χώρε όπω η Ελλάδα, η οποία είμαστε σε γεωστρατηγικό σημείο πάρα πολύ κρίσιμο, και γι' αυτό πήρα το λόγο πριν τον Δημήτρη, γιατί θέλω να σχολιάσει και αυτό, πω μέσω των νημονίων και του μοχλού, α πούμε, του απικιοκρατικού μοχλού του χρέου, μα καθιστούν απόλυτα υποχείρε και σε γεωστρατηγικό επίπεδο, να παίξουμε τα παιχνίδια του ΝΑΤΟ, των μεγάλων δυνάμεων. Και μα λένε με λίγα λόγια: Εσεί χρωστάτε, κάνε μόκο τώρα! Και πακούστε τι α πούμε εμεί και σε αυτό το επίπεδο. Και στο προσφυγικό, α πούμε, και λίγο το χρέο. Δημήτρη, σειρά σου, εγώ θα έτσι. Λοιπόν, να τα παιδιά. Όσο θύματα είναι οι μετανάστε, αλλά τόσο θύματα είναι και οι Έλληνε πολίτε. Ο καθένα στο κομμάτι του σχεδίου που εφαρμόζεται, ακριβώ όπω είναι όλοι αυτοί που έρχονται από τι εμπόλεμε περιοχέ. Αλλά τόσο θύματα είναι και ο Έλληνος πολίμος που ε, προσπαθούν αυτούς του ανθρώπους να του βοηθούν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά ταυτόχρονα έχουν θυματοποιηθεί με τα μνημόνια και κινδυνεύουν πάρα πάρα πολύ σε πάρα πολύ συγκληρομικό διάστημα να βοηθούν σε αυτή τη φτώση. Ε, είναι πάρα πολύ πιθανόν κάποια στιγμή επειδή γεωπολιτικά η Ελλάδα είναι στην διάμεση περιοχή όποιος έχει δει τον άρχοδο των εκκληριών Μέση γη, μέση, μέση. Γίνανε στη Μέση Γη mm -hmm. και η Ελλάδα για πολιτικά είναι στην ενδιάμεση περιφέρεια. Η Ελλάδα είναι τέτοιο, έχει κάνει την δια, διατριβή του πάνω στον να ήλιο. Ναι, έχω ναι, κάνει και στον ναι. να ήλιο, οπότε ε, ξέρω ακριβώς απλώς, τι. Απλώ θα αναφέρω γιατί οι εταιρείε πολλές ταινίες, επειδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της mm βιομηχανίας -hmm. του κινηματογράφων ενέχεται από το CIA, η Walt Disney α πούμε, αλλά και το CIA. Έτσι. Και πολλέ φορέ οι ταινίε είναι προφήξεω. Αλλά δεν είχε ο, ο Μίκη Μάου, ήταν αστυνομικό. <στημικός> όχι, ο Μικη Μάου. Ο Μικη Μάου, αστυνομικό αστυνομικό αστυνομικό. Όχι, ο Μικη Μάου υπάρχει για το πόντιο και ένα πειραματό σα εργαστήριο. Mm. Και αυτό που φοράει το μόνο στο κεφάλι του είναι κρέμα στο διαδίκτυο. Μια ερώτηση μόνο. Επειδή αναφέρει ένα πράγμα το οποίο δεν είναι ο Τσίπρα, είναι ή ο Σάουμαν. Εδώ σε αυτό το σκητάρι, το Σάρουμαν, έτσι, εντάξει, όχι το ελληνικότερο. Με αυτό το εξελέγει η για πιο λίγο. Θα έχουμε ένα εκατομμύριο κόσμο, δηλαδή να Ο Κάντελφ ήταν ο και ο Σάρουμαν ο Πάγκο. Σωστό, καλά. Σωστό, σαστό. Τα ξέρω, αυτό δεν έχω κάνει για τριβέ. ο ένα χόμπι ενα που ενα που είναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι τη ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι Ο ναι ναι ναι ναι ναι ναι Ο ναι ναι ναι ναι μια για ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει η ανάπτυξη στην Ελλάδα μέσω, της, μέσω του ευρώ. Το ευρώ είναι ένα πολύ σκληρό νόμισμα, είναι η τελευταία δήλωση του George Όρο του ευρώ ο οποίο ήταν εραστής. Πώς το είπε, «Throughout Euro» Ναι, και είναι καλό, επανέλαβε την πίδωση του Σόιμπλε για μερική έξοδες της Ελλάδας και... Για την Αμερική μια μερική έξοδο... Δηλαδή χρονικά μερικά, χρόνια. Για το κοινό νόμισμα. Ωστε να υπάρξει στην Ελλάδα ένα χαλαρό νόμισμα που θα μπορεί να έχει περισσότερε πιθανότητε. Μπορεί να υποτιμηθεί λίγο. Έτσι. Ναι, λοιπόν, εύκολα έτσι να φτάσει. Ναι, να πέσουμε για ποια σενάρια. Πόσο να τα μειώσουμε του μισθού συντάξει, Και αυτά να γίνει μια εξωτερική. Πρέπει να του πούμε. Ο Τζότσο αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει ζωή στην Ελλάδα μέσα στο ευρώ. Και μάλιστα το έχει διακήρυξει πάρα πολλέ φορέ. Είναι ένα σκληρό, άκαμπτο νόμισμα. <συρίζει> Καταρχά δεν είναι αξιόγραφο. γιατί <συρίζει> δεν είναι αξιόγραφο. <συρίζει> Ενσωματώνει μια αξία. <συρίζει> το ευρώ είναι χρεόγραφο. Ενσωματώνει ένα χρέο <συρίζει> στην ουσία. Είναι σαν ένα γραμμάτιο που κυκλοφορεί και είναι υποχρεωμένοι οι Έλληνε πολίτε να το πληρώσουν. <συρίζει> <συρίζει> Αν δεν το καταλάβουν αυτό οι Έλληνε, θα έχουμε πάρα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Χρεόγραφο για του Έλληνε. Πιστόγραφο για του Γερμανού. Έτσι <συρίζει> όπω το λέμε. Ταυτόχρονα παίζονται πολεμικά <συρίζει> παιχνίδια στην <συρίζει> περιοχή. Ε, Πονεμικά παιχνίδια που αρχίζουν ε, και αντείνονται ε, σε πολύ γρήγορα. περιορισμούς είναι το Νάτο έχει παρουσία στο Αιγαίο, όχι φυσικά για του μετανάστες και του πρόσφυγε, αλλά γιατί πρέπει να σφίξει τη Συρία γύρω-γύρω, να δείξει στους Ρώσους ότι Εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει οι ολιγάρχε σα να απλώνουν τόσο μακριά τα χέρια του γιατί εμεί έχουμε εδώ ολιγάρχε. Κομπεριαλιστέ, όπω λέει, και, και πολιεθνικέ. Ε, και η Τουρκία και η Ελλάδα το ίδιο ανοίξαν. Δεν, δεν μπορείτε λοιπόν εσεί να ερχόσαστε από το βορρά σαν κεντρική δύναμη και να αντιμάχετε εμά τι ναυτικέ δυνάμει που όπω έλεγε ο Καραμάλ είχαν δείχνει στη Δύση. Ο Καραβάλης βέβαια το έπαιγε ότι ήταν ένας αφελής και πρέπει να ξέρω ότι από τα αντικείμενα ανήκουνε ή αν το πήταν να ανήκουνε, να μόνο αντικείμενα ανήκουνε και εμείς ήμασταν άνθρωποι. Έτσι, αγωνιστικά λοιπόν και δυνατά τους αγρότες τους προνομεύσανε και οι εργατοπατέρες συγκολεμένοι, οι, οι οποίοι συνήθως πάνε, πάνε πάντοτε με την εξουσία, είναι η υποχείρια της κάθε εξουσίας. Ε, τους κορπίσανε, τους, τους σκομαχίσανε και αυτή τη στιγμή ο αγροτικός αγωνάς είναι σε μια πολύ κρίσιμη καμπή. Για αυτό, αυτή τη στιγμή πρέπει να διαθέσουν για τελευταία έκμα των δυνάμειών τους. Να βγουν πολύ πιο δυνατά από ό,τι ακούνεται στον δρόμο, πολύ πιο δυνατά, γιατί κινδυνεύουν να τα χάσουν όλα. Ε, το 75% του εισόδηματός τους θα δημιουργηθεί. Από το ελληνικό δημόσιο θα πάει στους δανειστές. Τα χωράφια χωράφευσης θα χαθούνε γιατί η αγροτική τράπεζα ήδη έχει περιέχει. Η αγροτική γη είναι υποθηκευμένη όλες τα κοράτα πλέον. Στο... Με την μεταβήμαση στον αγροτικό δανείο. Την που έχει πάει με αυτό το τεράστιο σκάνδαλο okay. που κ. Κοτζαμάνη τον αγνοεί επιμελώς. Ενώ τους αγώνες των αγροτών ζουβάζει το κάδρο. Οι εμείς πρώτοι το είχαμε είναι εδώ την Αυτό εδώ είναι Που είχαμε πει, θα το θυμάθηκε ο Πάνος, ο οποίος το λέω είναι δεν έχει ένομο συμφέρον, που είχαμε πει ότι μαζί με το σύμφωνο Συνβίως περνάνε και τον νόμο για το... και αυτό είναι η να ξέρουμε. Και ο βγήκε το ίδιο απόγευμα, που μίλησε στη Βουλή, ενώ η Γκουιάννη του πρωί ήταν ο κακό αστυνομικό. <συσίλια> ε, <συσίλια> ε, ε, ε, ο Τσίπρα έγινε ο καλό και είπε: Παντάξει, είναι δυνατόν τέλο πάντων να <συσίλια> ποινικοποιούμε τι κοινωνικέ ομάδε που αγωνίζονται. Έγινε και αγωνιστή. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν ήταν ποτέ αγωνιστή ο Τσίπρα. Σύμφωνα με αυτά που έχει δείξει μέχρι σήμερα. Από ό,τι φαίνεται ήταν ο διαγωνιστή για την εξουσία. Ακριβώ. Τα κατάφερε, μάγκες, τα κατάφερε με πλάτες απ' το εξωτερικό γιατί ουτον οι εξουσίες στην ιστορία όταν οι εξουσίες χάνουνε οι δύναμοι τους τότε καλούνε απ' έξω δυνάμεις για να μπορούσαν να διατηρήσουν αυτό ένα παγκόσμιο φαινόμενο που ιστορικά έχει συμβεί σε διάφορες φάσεις της ιστορίας. Όταν το 1442 η Θεσσαλονίκη να καταλάβει λόγω 8 χρόνια επαναστάτες ο κατακουζινός αυτοκράτας σκάλισε τους Τούρκους για να διαλύσει τους επαναστάτες. Οι Εβραίοι καλέσανε του Ρωμαίους, γιατί την εποχή του Χρισού στην Επανάσταση υπήρχε Επανάσταση στην Ιερουσαλήνη, καλέσαν του Ρωμαίους και εκάστατα εξουσία καλέσαν του ξένους να νησώσουν. Ε, στη δική μα την περίπτωση όμω, οι ξένοι ήδη έχουν κατασκευάσει του Έλληνε πολιτικού, έχουν κατασκηνώσει εδώ και χρόνια και απλώς ακολουθούν τι εντολές του Κάποτε πρέπει να αφαλαγούν τις συμμορίες γιατί μέσω συμμοριών δεν γίνεται πολιτική, ούτε στον παραγωγικό τομέα, ούτε στην οικονομία, ούτε στην ίδια μας τη ζωή. Αυτοί δεν σέβονται κανένα νόμο, ούτε καν το δικό τους συντάγμα. Και αν κουτζαμάνι τον είχε πολλές ευκαιρίες, όχι μόνο με τις λίστες, όχι μόνο με τις παραβιάσεις του συντάγματος. Να πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, πρώτη φορά που ότι κλέβουνε τον έμφυα. Το μόνο όμως λέει τα σπίτια πρέπει να απομειώνεται η αξία τους. Βάσει τη ηλικία του, στου οποίου καλά είναι, πρέπει να απομοιώσει η αξία του, αυτοί τα φορολογούν σαν καινούργια. Έτσι κι κλέψει από τον ελληνικό λαό 1 δισεκατομμύριο εξακόσα εκατομμύρια 600 εκατομμύρια τον χρόνο, κάθε χρονιά που εφαρμόζει το ένφυε. Δεν εφαρμόζουν καν τον νόμο. Κλέβουν. Έχουν περάσει ένα πρόγραμμα που είναι πρόγραμμα κλοπή, όταν κάποιο κλέβει είναι απλώ μια συμμόρφια. Όταν λέει πάλι ότι με το ασφαλιστικό θα τα λεφτά των επικουρικών που είναι ιδιωτικές καταβολές και όχι του δημοσίου, <συμίσαι> ο Πάπρος ψημιάζει σε ασφήσει ποιο είναι τι διαφορετικό. Έφαγε τι ιδιωτικέ καταβολέ, και είναι φυλαχή. <συμίσαι> μιλάμε για συμμορίες κανονικές, ο, <συμίσαι> ο κόσμο πρέπει, πρέπει να το καταλάβει, οι αγρότες πρέπει να το καταλάβουν, όλοι πρέπει να το καταλάβουν, <συμίσαι> δεν πληρώνει να έχει καταλάβει καιρό πάρα πολύ και είναι στον δρόμο μόνιμα και παλεύει και αγωνίζεται για τη λαϊκή οικογένεια και δοξαγωγική συμπτάνη και καλούν όλο τον κόσμο να συσπυρώσει, να συσπυρωθεί γύρω από εμά και να μας βοηθήσει στον αγώνα αυτό που κάνουμε, ενάντια αυτή την κοινωνική αδίκτυα. Και δεν είναι τυχαίο και το όνομα του γενήματος που από τότε, από το 2009 είχαμε άρχιση να το φέρουμε, εμείς το έκτημα δεν πληρώνουν γιατί πιστεύω ότι η άρνηση πληρωμών πράξη κίνησε από τα κάτω, από τον ίδιο τον λαό, καταρχάς να βάλουμε άμμο στα γρανιάδια του συστήματος, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αντίσταση στην πράξη, γιατί στην πράξη σημαίνει να σταματήσουμε να τροποδοτούμε το κρέας ε, με το υλικό το οποίο είναι το καύσιμο, το, το χρήμα αυτό, έτσι. Και ένα ε, ε, ε Είπα το κρέας, το, το, τέρας, τέρας. Το, το, το τέρας, με κρέας. <laughs> ναι, σωστό. Mm -hmm. ε, και γι αυτό είχαμε χρήσει και αυτό το μεγάλο ζήτημα, που σε πολλά μέτωπα είχαμε αρκετά μεγάλε επιτυχίες και μήκες, όπως ήταν το θέμα των διωδίων, το θέμα της άρνησης πληρωμών σε φόρους, σε χαράτσια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς ε, και ένα σωρό άλλα πράγματα, ε, τα οποία πετύχαμε να, όντως, να δημιουργήσουμε μεγάλα προβλήματα προβλ... στι κυβερνήσει. Και συνεχίζουμε να προσπαθούμε να διωγγώσουμε αυτό το κύμα τη άρνηση πληρωμών, ε, το μόνο κίνημα αντίσταση κατά την άποψή μα που, αυτή τη στιγμή, μπορεί να προσδώσει ανατρεπτικά χαρακτηριστικά σε παλαϊκό επίπεδο. Και στην ουσία, το κράτο έχει οδετήσει τι δικέ μα τι μεθόδου για του άπορου συμπολίτε μα, επιτρέπει δωρεάν μετακίνηση, δωρεάν τροφή και προσπαθεί να του καλύψει, μην πληρώνουμε στο εισιτήριό του, έχει οδετήσει πλήρω την πολιτική του «Δεν πληρώνω», έστω και έμεσα, Σωστά. και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη του κινήματος. Ε, έχουμε καταφέρει και επιβάλλει σε ένα ανάλγητο και κοινωνικά δικό κράτος ορισμένους κανόνες, τους οποίους έχει το «Δεν πληρώνω», το οποίο τους εφαρμόζει σαν δικούς του, σαν να κάνει κοινωνική πολιτική. Και είναι μια πολύ μεγάλη σωστό, νίκη σωστό. δική μας. Ε, καλούμε τον κόσμο Δίπλα μα γιατί όταν λέμε δεν πληρώνω δεν ολαινία μια δρομή προωτικά. Ο καθένα πληρώνει ανάλογα με τι δυνατότητε που έχει. Και ο καθένα ανάλογα με τι ανάγκε του απολαμβάνει αυτό το Σωστό. Και αυτή η χώρα Σωστό. είναι. Σωστό το είναι πάνε... κοινωνικό κράτος. το κοινωνικό κράτο. Αυτό είναι το σπιώνο που έπρεπε μέσα στον ίδιο τον καπιταλισμό να υπάρχει. Κοινωνική δικαιοσύνη λέγεται. Έτσι, είναι κοινωνική δικαιοσύνη αυτή που ένια δικαιοσύνη σήμερα αυτή που κυβερνάμε δεν υπάρχει στο δεξιότητε. Στοιχειοδός τουλάχιστον κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί είναι σε ένα σύστημα εκμεταλλευτικό όπως είναι αυτό ο άγριος καπιταλισμός, δεν, μιλάνε... δεν μπορεί να <εκεινωνικές> δεν, δεν μπορεί α... να μην υπάρξει <εκεινωνικές> εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, Αλλά τουλάχιστον έτσι να υπάρχει ασύνομαι, μια δικλίδα ασφαλείας για τα ανθρώματα τα πιο τοποποιημένα, τέλος <σο> πάντων μια λυκή αλληλεγγύης ανάμεσα στην εξουσία και στον κόσμο, προκειμένου να επιβιώνει ο κόσμος. Αυτό δεν υπάρχει, καταργηθεί αυτή η έννοια. Εμείς βρούμε στην πράξη και στον δρόμο, Πραγματικά τελευταία δικλείδα ασφαλείας, ο αγώνας μας θα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό, αρκετά μοναχικός, έδωσε πραγματικά συμβολικά μηνύματα αντίστασης, αφού δεν χρειάζεται κάνουμε αντίσταση, θα αλλάξει κάπως αλλιώς το πράγμα, να αλλάξει μέσω κάποιου εκλογών, <στονίκομαι> να βγάλουμε ένα βουλευτή, δύο, τρεις, ξέρω, εγώ, και θα τους τα πούμε, ξέρω, να τους κάνουμε ερωτήσεις. Είναι νομικό αγώνα, θα τους χωρίσουμε στον τείχο στην Βουλή, θα τα κάνουν πάνω δεν γίνεται αυτά. Αυτό θέλει αντίσταση στην πράξη, θέλει πράξει οι οποίε πραγματικά να καταδεικνύουν το τι συμβαίνει, ε, να καταδεικνύουν επίση ποιο είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να επιλέξει ο λαό, και από εκεί και πέρα να δημιουργήσει ρήγματα ουσιαστικά μέσα σε αυτό το μπετό, σε αυτό το μπετοναρισμένο μπλοκ, το οποίο είναι ουσιαστικά όλοι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας α, καταδυναστεύουν, που τελικά δεν άλλαξε ούτε με τι εκλογές όπως είδαμε, τι τελευταίες παρόλο που ο κόσμος είχε Λοιπόν, συνεπώς ο αγώνας συνεχίζεται φυσικά. Ε, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουν καταστάσεις οι οποίες, οποίες είναι πραγματικά πρωτόγνωρες για την ελληνική κοινωνία. Εντάξει, δηλαδή, ε, αυτό που κάνουν τώρα και με το ασφαλιστικό και με την αναδιανομή πλούτου και με την υποδύνειο του, του, του λαού με την παράδοση ε, γης και ε, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα ε, και με τα προηγούμενα μνημόνια αλλά τώρα δεν είναι τη χαριστική βολή πλέον δηλαδή μόλις περάσει όλη αυτή η περιουσία από το Tipeee και ιδιωτικοποιηθεί. Μα, Μα τότε το και ο Κράτσιος. Ο... Τότε πραγματικά είχε ολοκληρωθεί η τελευταία πράξη του δράματος ε, και μετά τρεχαγύρευε. Μετά τρεχαγύρευε. Μετά θα πρέπει να τα βάλει κανονικά πλέον με τους απικιοκράτες σώμα με σώμα όπως οι σκλάβοι α πούμε τα βάζαν με τα αφεντικά. Πούμε, τους, ο επικεφαλής, ο... επικεφαλής, ο... επικεφαλής. Ο... επικεφαλής. επικεφαλής. Έτσι, μ' αρέσει να Είπε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα ξεπολυθεί ότι... Το έχεις πω πολύ άμεση προτεραιότητα. Αυτό που λέγαμε ότι το μνημόνιο είναι μπροστοάρες, ισχύει. Είδαμε ότι σχεδόν όλα περνάνε το ένα μετά το άλλο. Η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται και όλο αυτό το θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού ώστε να υποβαθμίσει όλα τα υπόλοιπα θέματα. Και ίσως να πάει και κάποια κοκαλάκια σαν αντάλλαγμα στην Ευρώπη. Τα οποία ούτε αυτά δεν θα πάρει, Ούτε αυτά να πάρει. Ε, Ω επέκτησε, ξέρετε ποτέ yeah, δεν παίρνει τίποτα. Ε, και βλέπουμε ότι πέραν του ασφαλιστικού, του ξεπούλιματο των δανείων, τα οποία είναι τώρα, τώρα θα γίνουν αυτά, ε, θα έχουμε και το ξεπούλιμα τη δημόσια περιουσία. Ε, το δίπολο, δηλαδή ε, η φαρπαγή ιδιωτική περιουσία και ξεπούλιμα δημόσια περιουσία θα περάσει μέσα στου επόμενου μήνε. Δηλαδή αυτό που πάρα πολλοί, τώρα τελευταία, και το οποίο κάνει μεγάλη εντύπωση, είναι το εξή. Ε, και μέσα στον ΜΜΕ αλλά και μέσα στο κυβερνητικό κύκλο. Έγκυρο. Έγκυρο πάντα. Το κυβερνητικό είναι και οι πηγές είναι πάντα <σάκριες> <σάκριες> Υπάρχει λοιπόν το εξή, ότι δεν έρχονται δεν οι Τροικανοί, αυτά τα κλιμάκια, δεν λέω τώρα του Τεχνοκράτε που είναι υπεύθυνοι, ποτέ δεν Δεν έρχονται και έχουν ανησυχήσει. <σάκριες> δεν έρχονται, για να την αξιολόγηση, να πώ πάνε γλ. Και από εκεί που, ξέρω, Ξέρω πως θα μπαίνει στα ξενοδοχεία, δεν θα μπαίνει στα υπουργεία δεν ε, Θα, παρκούρ, τρόικα, θα κάνει παρκούρ από τα λάτσα στις πλαγάζες να μη φανεί και θα, με το ονομάσμα να την κάνει και θα τη διεδάμουμε Τώρα ξαφνικά έχει πέσει μεγάλη ανησυχία και δεν έρχονται, oh. δεν έρχεται η Τρόικα Δηλαδή αυτό που θυμίζει είναι λίγο σύνδρομο στον Χόλμις oh. Είναι λιγάκι, τέλο πάντων yeah, <laughs> ναι. <laughs> λοιπόν. Και υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία διάχυτη που δεν έρχεται η Τρόικα και πότε θα και Αν θα έρθει τότε, αν θα έρθει μετά, αν παγώσει όλα, αν παγώσει όλε τι συζητήσει πλέον. Δηλαδή υπάρχει μια διάλυση λόγω του τεράστιου ζητήματο, το οποίο καλεί το δηλαδή, φυσικά είναι τρομερά σημαντικό, αλλά φυσικά είναι και ένα τυράκι, προκειμένου να ε, κοιτάζουμε μόνο αυτό και να μην βλέπουμε όλα τα άλλα τα οποία θα περάσουν από την πίσω πόρτα. Συνεπώ θα μα πούν ότι εμεί θα κάνουμε ό,τι θέλει η Τρόικα φυσικά και, η αεκυβέρνηση μας ήταν τουλάχιστον μάθη, γιατί τώρα το κάνουμε καταλαβαίνετε να έχουμε μαζί. Εντυπωσιακό, αυτό είναι σύντομο Κουίσλιν. Ο Κουίσλιν το 1939 πήγε στο Χίτλερ και τον παρακάλεσε να καταλάβει την Ορβηγία, την πατρίδα του, για να γίνει αυτός πρωθυπουργός, ένας κλαβός στον ελληνικό λαό. Τον παρακάλεσε. Έτσι φυσικά εκτελέστηκε με όλον τον παγκόσμιο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ε, ε, ε, και να πούμε ότι είχε ένα... Σα... Ε, ε, αντιστασιακό κίνημα πάρα πολύ ισχυρό. έτσι είναι τι χώρε που. Σε επίπεδο Ελλάδα, ουσιαστικά το αντιστασιακό κίνημα που δημιουργήθηκε στην Νορβηγία. Σωστό. Γιατί υπήρχαν και χώρε οι οποίε ουσιαστικά παραδόσαν να γίνουν αμέσω. Δηλαδή. Αυτό είναι το σύνολο του Κουίτσλινγκ. το δυνάστη να έρθει να σε βιάσει. Αυτό ακριβώ συμβαίνει σήμερα με την κυβέρνηση. παρακαλάει του βιαστέ του ελληνικού λαού να έρθουν μέσα στη χώρα ε, να πάρουν. Οτιδήποτε υπάρχει σε περιουσία, γιατί όταν φύγει η δημόσια περιουσία δεν υπάρχει τίποτα πλέον για τον Έλληνα πολίτη να ακουμπήσει. Θα φύγουν οι δημόσιοι δρόμοι, θα φύγουν τα αεροδρόμια, τα δημόσια νοσοκομεία, οι δημόσιε υπηρεσίε, οι δήμοι, οι τα πάντα. Θα παίρνουν παιδιά το σπίτι σου και θα πρέπει να πληρώσεις. την Black Water, ανέα τώρα. Black Water, ναι, θα την φέρνουμε την Black Water. Αν η αγγλική αστυνομία ενσωματωθεί με το λαό, και δεν χτυπάει πια το λαό, αλλά γίνει ένα κομμάτι, γιατί είναι κομμάτι του λαού και έτοιμε με τη σωστή πλευρά και αυτοί αντισταθήσατε σε αυτά τα σχέδια. Τότε θα <συσχεδιά> τότε θα λαό να γλωφθεί. Πήρατε και τις glitches και φαγγές και κατσούνα. Εκεί θα συμφωνήσουμε το κουκκκό. Πρώτα θα έρθει λαϊκή κρουσία και μετά η αστυνομία θα πάει με το λαό. Είναι το μόνο κομμάτι που θεωρείται όντω η λέξη και του έπρεπε να την πρώτα. Απλώ τι έχουν παρατήσει, τι έχουν παρατήσει τόσο πολύ. Και τι Είναι παρατήσει, γιατί είναι ακριβώ συνεφασμένοι. Όπω είναι οι Ισαγγελίε, όπω είναι η Παραραρίου Πάγο, οι διάφοροι να πούμε που τζαμάνι. Όπω είναι ο Κουτζαμπάση, όπω είναι οι Γραμματίε, όπω είναι οι Θαϊσέοι. Κάτσι όπω το λε είναι, γι' αυτό ακριβώ υπάρχει ενιαία ισοδηματική γραμμή ανάμεσα στου πολιτικού και στου δικαστικού. Όταν ανέβει το μισθό του πολιτικού, ανεβαίνει και το δικαστικού. Του έχουν σε μια ενιαία τάξη. Για αυτό το μισθό είναι το Ιβάνη τη Βουλή, δεν του τι να προσέξει. Ω όχι μόνο <συνήθως> δεν το δείχνει, δεν τίποτα. Είναι μια λέξη κένονο ο μισθό. Ναι, ναι, ναι. Με 17 μισθού, έτσι για να λέμε και. Αλλά επειδή είναι συγγενεί βουλευτών. <συνήθως> αλλά το δείχνουν τώρα για υπάλληλου όμω που εντάξει νευρί δεν θέλω να χαλαθούν. Δεν είναι πολύ πίσω Και είναι αλεξήραν, δηλαδή ο έξιομεί, λιγνιέξε δημόνια εκεί είναι να κρατάει. Μπράβο, ναι. Είναι άτροπ αυτό, δεν συκατύπεται. Όχι αντιβίνο. Τώρα το παλιό, καλό και δεν είναι στο Ήταν δικηγόρο πριν υπουργό, εργατικών ναι, ναι. Συγγνώμη Δημητρία. Όχι να παντήσω ο Κατρούγκαλο. Μια νότα σοβαράτα σε αυτήν την εκπομπή. Ο οποίο Ναι, λοιπόν. Alex, Alex. ναι, ναι ότι ο Κατρούγκαλο ήταν δικηγόρο σε εργατικές υποθέσεις Και σε υποθέσει που αναλάμβανε ο Κατρούγκαλο. για την προμήθεια. Όχι για την Α, προμήθεια. Για προμήθεια, Απλώ τι του ακριβώ που τώρα. Από γίνανε πολλήσεις. Ναι, έτσι όπως το λες. Ένα δεν βλέπω πως ο νερμάτιστος χωρίς έρμα, χωρίς τίποτα, χωρίς ανακτικό υπόβαθνο Έτσι, διότι ναι, από... τα έρμα και ψωφούν. Πέρασε, πέρασε από τη μια πλευρά στην άλλη έτσι όταν λέμε έρμα είναι το αυτό ναι, που ναι, είναι ξέρω. τα πλοία τα βάρει ναι, ναι, ναι, και δεν οροπούν. Ναι. Ναι. Ναι. Αυτός είναι ένα νερμάτιστος. Ήταν λίγο πέγνιο. Έτσι πρέπει να το λίγο πέγνιο. Έτσι πρέπει, ε, ναι, ναι, ναι. Έτσι, πρέπει. Ναι, ναι, ναι. War Αν ακούσετε τι ε, αγορεύσει του ή κείμενα που έχει γράψει για τι ευρωπαϊκέ υποθέσει, θα δείτε ότι ο άνθρωπο. εντάξει, δεν θέλει να το χαρακτηρίσει. Αλλά εντάξει, η επιρροή του Βορείδη στο πληνικό σύλλογο νομική, εντάξει, κάποτε θα φαινόταν στην Ελλάδα. Στην Ισπανία και το χέρι του Βορείδη, ο Βορείδη σαν υπουργό υγεία δεν προσπάθησε να περάσει το τσεκούρι τη εταιρεία. Σε το Όταν βλέπει, σε κούρε κάθε μέρα. Στα στα Όταν βλέπει, στα... σε κούρε μπροστά σου. Κάθε μέρα, στο τέλο ναι, θα, θα τσεκουρώσει και σε δουλειά. Μα μπορεί να βλέπει, θα τσεκούρει στα χειρουργεία. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι, είναι... το μυστήρι. <laughs> <laughs> εν πάση περιπτώσει δεν τα κατάφερε. Αλλά πάντω η είναι τραγική και εξελίσσεται ραγδαία. Πολύ ραγδαία σε όλα τα επίπεδα. Πάει προ το χειρότερο, πάρα πολύ ραγδαία. Αύριο θα έχει μπει το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, Δεν θα υφίσταται ελληνικό Αγίο πια, αλλά Αγίο του ΝΑΤΟ. <συμίως> να, Γιατί μην νομίζουμε ε, εύκολα μπαίνουν, δύσκολα βγαίνουν. Εμείς <συμίως> που με τίποτα δεν να, <τυμίως> να τους δίνετε μετά. Δεν με τίποτα. Θα, θα κατσικοχούν, τελειώσανε. Ναι. <συμίως> είναι <συμίως> καλύτερα το επόμενα Ναι, αυτό είναι ένα γεγονός. Η Λία αύριο μπαίνουν και δεν νομίζω να εγώ δεν νομίζω, δηλαδή άμα δεν γίνει... Ξεσηκωμό, α πούμε, γενικευμένο. Δε... Και μην ξεχνάτε ότι το ΝΑΤΟ χρηματοδοτείται από τι πολυεθνικές Είναι όργανα των πολιεθνικών, είναι αστυνομία, είναι, βασικά ναι. των πολιεθνικών. Έτσι, πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές ότι δεν χρηματοδοτούν οι αυτοί οι στρατιωτικοί οργανισμοί από τι χώρε, αλλά από εταιρείε. Όπω και οι μυστικέ υπηρεσίε, η ΑΕΚΑ και οι ΜΠΕΚΑ, αυτέ χρηματοδοτούν όλε από πολιεθνικέ. Όπω ο γνωρίζει περιπολικά στην τροχιά των αυτοκίνητων δρόμων, έτσι μπορίζουν και έτσι. το θέτω έτσι σε μια έτσι ναι, μαλλιστική έτσι όπως έτσι. η τράπεζα στην ομάδα Ζήτη στην ομάδα ΔΕΛΤΑ δορίζουν μηχανές και από όπως οι υποπληστές είναι... στα εγκάβλα δηλαδή, έτσι, έτσι έτσι έτσι ακριβώς ναι, δεν, με τα... έτσι. δεν υπάρχει χρηματοδότηση δηλαδή κρατική το ΝΑΤΟ ειδικά, ειδικά είναι κατευθείαν η αστυνομία των πολιεθνικών και στο Αιγαίο εκπροσωπεί τα, τα συμπέραν των πολυεθνικών βασικά πετρελαίου ε, γιατί το Αιγαίο παρότι έχει πάρα πολύ πετρελαίο οι διάφορες πολυεθνικές έχουν μια ενδοδιαμάχη μεταξύ του και δεν επιτρέπουν το Αιγαίο να κοπεί σε ζώνες εκμετάλλευσης μέχρι σήμερα, μέχρι σήμερα αύριο μπορείτε να μεραλευτούν Σωστά και είπαμε και πριν το ζήτημα του πετρελαίου δεν, καθα... δεν είναι απλά και μόνο το. Τρυπάω, βγάζω, το βάζω να ρίχνω, πουλάω. Τα κοιτάσματα πέτρελε, άπαξ και κατοχυρωθούν και άπαξ και διαπιστωθούν σίγουρα ότι υπάρχουν και χαρτογραφηθούν κτλ. Τότε απλούστατα μπορεί να κοπεί ομόλογο, να βγει ομόλογο για τα κοιτάσματα και σε ποιον ανήκει η περιοχή κάτω από την οποία βρίσκονται τα κοιτάσματα μπορεί να αξιοποιηθεί εντό εισαγωγικών με άλλου τρόπου. Δημιουργεί μια ολόκληρη αγορά πέρα. Εξάλλου η υπόθεση Ποσκοτά. Και πώ θα περάσει ο τάδε και ποιο θα ελέγχει την περιοχή εκείνη και τα εκτοπυλωκά και το ένα και το άλλο. Δηλαδή είναι πολλά. Πάρα πολλά. Το κλασικό παράδειγμα είναι η υπόθεση Ποσκοτά. Ποσκοτά ήρθε να αλλάξει η ισορροπία του Αιγαίου, φαγώθηκε άμεσα από τον Παντρέου, σε ένα εκπρόσωπο στη Μόμπλη, του Μπίλταρα Σουλέα, έδωσε ένα δάνειο 300 εκατομμυρίων στο Παπαγιονιό, ο οποίο μία μέρα πριν καταθέσει στη Βουλή. Τώρα 그리고... θα γυμβιάζει τον πίλητα είναι της Μόμπιλ, εκ Και ο Κοσκορτάς όταν προσπάθησε να αλλάξει ο Αραπέζος του Αιγαίου, αμέσως έγινε ο Κοσκορτάς από ο Παπαντρέου. Παρότητα άνθρωπο στον Ροκφέλερ, προσωπούσεται στο Ροκφέλερ, μαζί με τον Γιάννη στο και όλα αυτά, όλου από του μεσίτε στην Ελλάδα. Το Αγία αυτή τη στιγμή από την δική μου πληροφόρηση δεν έχει χαρτογραφηθεί και μάλλον δεν έχει κοπεί σε κομμάτια γιατί καμία εταιρεία δεν θέλει να κόψει σε κομμάτια γιατί τα χάσει μερίδια. Οπότε υπάρχει ένα ενδοεταιρικό πόλεμο και γι' αυτό ακριβώ δεν έχει κόψει σε κομμάτια. Ήρθε και ο νεκτερινό τύπο εδώ πέρα πριν βγει. Καλό! Έχει μεγαλώσει η ημέρα. Καλύτερα το βράδυ μαζί. Θα σου πω στην Ελλάδα Όπω έχει δέσεις... δέσεις... όχι, όχι όχι. Δέσεις... το ναι, διάβασε α πούμε το βιβλίο του τρινάμε, τον περιοχή. Τώρα έχω και κύριε, δεν έχω. εντάξει, είναι να σου το πιάτο. Λοιπόν. Ε... Ναι. πάντως τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, μαζί πολύ στρατό περιοχή. Δεν ξέρουμε ακριβώ οι παγκόσμια elite τι προγραμματίσει για περιοχή γιατί αυτά είναι ο προγραμματισμός χρόνων πολλών, τουλάχιστον 60-70 χρόνων, δεν δούμε τι ακριβώς. Πάντως, η πληγή της Συρίας, η οποία η Συρία ήταν και φιλοελληνική, πάντοτε, πάντοτε είχε καλές σχέσεις με την Ελλάδα, ε, αυτή η πληγή, όσο είναι ανοιχτή, εγκυμονή τεράστιους κινδύνους, ε, ε, όλα μαζί με το προσφυγικό, με την οικονομική εξαντλήρωση του ελληνικού λαού. Ναι, έτσι. Είναι ένα εκρηκτικό μήνυμα, ένα μήνυμα που ο κόσμο, παρότι το ακούει, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να αλλά πρέπει να δράσει, να βγει στον δρόμο, γιατί όταν αρχίσουν οι εξελίξει, θα είναι πιο αργά. Ο κόσμο πρέπει να βγει τώρα στον δρόμο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει στη Συρία και στην περιοχή, αυτή τη γωνία του κόσμου, τέλο πάντων. Πώ αποτυπώνει όλε τι υπερρεαλιστικέ αντιθέσεις, αυτά που είπε, Εσύ, Δημήτρη, σχετικά με τον πόλεμο Έτσι. των εταιριών, των μεριδίων τη αγορά κτλ. Ε, ένα ένας βαθιά ταξικό πόλεμος, τη επιβολή όλων αυτών των εταιριών στους λαού. Είδαμε πώ διαλύσαν τον ολόκληρο λαό, τον συριακό λαό, μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, ε, όλε οι υπερρεαλιστικέ δυνάμει τη περιοχή. Ε, αυτό έγινε ώστε να, το, η διάδοχη κατάσταση ε, ε, που να εξαφαριστεί μια ισορροπία μεταξύ αυτών των συμφερόντων φυσικά από τη μία και από την άλλη να μην υπάρχει ένας λαός σιριακός ισχυρός να αντισταθεί στις βουλές των από πάνω. Yeah. Είδαμε πως ε, από τη μία η Ρωσία με τον Άσαντ, από την άλλη οι Ινωμένες Πολιτείες με τον Άησις ε, και την Τουρκία, η Τούρκη από την άλλη με τον Κουρδιστά. Δηλαδή βλέπουμε πώ όλα γίνονται ε, για την κονόμα στην περιοχή, πως διαλύονται λαοί, πως ε, ανθρώπων από τις χώρες τους, γίνεται μια γενοκτονία ουσιαστικά και πώς η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει μία ακόμη σειρία στο μέλλον εφόσον ο λαός μας δεν είναι σε επαγρύπνηση, σε μόνιμη, ε, διαρκείας ε, και πάνω στα οικονομικά τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να υποτάξουν το λαό μα. εντέχνος ουσιαστικά, τεχνιέντος μάλλον, έχουν οξυνθεί ε, πώς μπορεί να προσθεθεί και ένα τεράστιο υπεριαλιστικό κέντρο το οποίο θα ε, τις βουλές του, ας πούμε, θα τις ε, κάνει προς ε, τέρυψιν όλων των μεγάλων εμπειριαλιστικών συμφερόντων της εμπειρικής Θα δούμε, ε, πρέπει να μας τις πρέπει ο ελληνικός λαός να γνωρίζει την πραγματικότητα, πρέπει να το χαϊδεύουμε με τα αυτιά. Ε, μα το χάος δεν είναι τυχαίο, γιατί μετά το χάος τι αρχιέται η τάξη, η τάξη που θέλουν να την βάλουν αυτοί, πρώτα δημιουργούν το χάος και μετά επιβάλλουν τη την τάξη που αυτοί θέλουν. Έτσι ώστε και ο λαός να αισθάνεται ανακοφισμένος ότι επιβλήθηκε μια τάξη, η οποία όμως τον έχει ποταγμένο, αυτή η τάξη. είναι έχει Έτσι, είναι μια τάξη που ποτάσσει, Είναι μια τάξη που σκλαβώνει, έτσι, που εξαναποδίζει, που διαλύει, που δολοφονεί, που, που που Μια κατοχική ειρήνη, κατά μία δηλαδή, μπορεί να μιλουν κατοχική ειρήνη. Δηλαδή, είναι η ειρήνη κατά τη διάρκεια τη κατοχή σου. Γι' αυτό ακριβώ να σχολείω είναι yeah. και του πολιτικού τους Έλληνε οι οποίοι έχουν ισχυρού δεσμού με το ναζιστικό καθεστώ τη κατοχή. Γιατί οι περισσότερε πολιτικέ οικογένειε που κυβέρνησαν την Ελλάδα ήταν συνεργάτε στο ναζί την κατοχή. Yeah. Πάρα πολλέ πολιτικέ yeah. οικογένειε. τους εξυπηρετούσε το ναζιστικό σχέδιο εκείνη την περίοδο. Να μην λέμε τώρα ονόματα ξεκινώντα yeah. από άκρα δεξιά μέχρι, μέχρι αριστερά. Συνεργαστήκανε σοριδόν με τους μαζί, σοριδόν με τους μαζί. Γιατί τους, τα, τα συμφέροντά τους εξυπηρετούνταν από το σχέδιο των μαζίγιν την περίοδο. Σωστό, Έτσι. σωστό. Των βοσιλόγων βέβαια κάποιων που ήταν οι συγχωριανοί ας πούμε, αυτοί το έκανε για την ατομική τους, για την πάρτι τους mm. σε επίπεδο όμως ε, μικροπολιτικό ας πούμε. Αλλά η αστική τάξη τότε Τώρα φυσικά από το σχέδιο των Ναζίων. Όλε αυτέ οι οικογένειε κυβερνήσεων με την Ελλάδα μέχρι σήμερα την κυβερνάνε. Ε, και οι απογοοί του, η απογοή του βασικά γιατί οι βασικοί συναντάτε έχουν πεθάνει πλέον. Αλλά αυτέ οι οικογένειε είναι δεμένε πίσω από το όρο αυτό και θέλουν να εφαρμόσουν πάλι το καθεστώ ένα κανονιστικό ναζιστικό σε συνδυασμό με μια φεουδαρχία, ναζιστική διακυβέρνηση με πολύτιμο φεουδαρχικό αυτό δεν είναι εφάρματος. Απ' την άλλη, για να δώσουμε και μια προπτική στον κόσμο, ε, αυτό, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, ε, όλο, αυτό το, όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί και παγκοσμίως, αλλά και ιδιαίτερα στην περιοχή εδώ που μας αφορά, ας πούμε, πιο στενά, ε, κατά την άποψή μου ε, καταδεικνύει την αδυναμία του συστήματος να επιβληθεί, να επιβληθεί με τον παραδοσιακό τρόπο ας πούμε, επιβολής, έτσι, με έναν πιο ειρηνικό τρόπο, Φαινομενικά πιο ειρηνικό τουλάχιστον, στις μάζες. Προκειμένου το καθεστώ να επιβληθεί αυτή την περίοδο τη βαθιά καπιταλιστική κρίση, χρειάζεται να οξύνει τη σύγκρουση. Γιατί αλλιώ δεν θα μπορέσει. Ε, βλέπουμε πώ αυτή τη στιγμή όλε οι δυνάμει υπερεαλιστικέ, όλη ε, η οικονομική ολιγαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει, έχει στρέψει το βλέμμα τη πάνω από αυτή την περιοχή, τη μέσα Ανατολής και όχι μόνο, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά τη για τι επόμενε να κάνει μια ανακατανομή, αναδιανομή εδαφών, ε, σφαιρών επιρροή κτλ. Χρειάζεται ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο κατά την άποψή μου καταδεικνύει μια ανισορροπία του συστήματο, η, το, η, η οποία δεν βολεύει φυσικά του καπιταλιστέ. Και θέλω να το επαναφέρω σε μια νέα ισορροπία, έτσι, με καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων, ε, δημιουργία νέων πεδίων κερδοφορία που έχουμε εξαντληθεί. Λέμε ότι φούσκε έχουν δημιουργηθεί, κρυματο... οικονομικέ φούσκε τεράστιε, που αυτό καταδεικνύει έλλειψη πεδίων κερδοφορία για το κεφάλαιο. Όταν βλέπουμε και φουσκώνει το πλασματικό χρήμα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίεργα κερδοφορία πλέον. Να σφιχτινούν δηλαδή οι παραγωγικέ σχέσει μέσα στι υπάρχουσε, οι παραγωγικέ δυνάμει μέσα στι υπάρχουσε παραγωγικέ σχέσει, όπω λέει και ο Μάρξ, και για να φτάσουμε σε μια νέα ισορροπία, θα πρέπει να, γίνουν, να γίνει σφοδρή ταξική σύγκρουση, α πούμε. όσο υπάρχει ανθρώπινη συνείδηση, πάντα θα βρίσκουν εμπόδιο. Όσο υπάρχει συνείδηση ανθρώπινη, πάντα θα βρίσκουν εμπόδιο. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να περαστεί ένα σύστημα καθολικά που να διαλύσει τους πάντους και τα πάντα γιατί όσο υπάρχει ελεύθερη συνείδηση πάντα θα βρισκόμια πόδια. Έτσι και αυτή τη στιγμή πολεμάνε μια κοινωνία την ελληνική με οποία πολεμάνε εδώ και αιώνες εδώ την πολεμάνε ε, να, προ, να μπορέσουν να την αφομοιώσουν σε ένα τρόπο ζωής τέτοιο ε, ώστε οι Έλληνες να γίνουν σκλάβοι ε, πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία θα αντισταθεί. Θα αντισταθεί ακόμη στο πετσί δεν έχει καταλάβει δυνατά αυτό που πρόκειται να γίνει θα το καταλάβει σύντομα. Μέσα στο 16 θα έχει πάρα πάρα πολλά γεγονότητα αυτή την εκπομπή. Ο ιστορικός <laughs> χρόνος είναι πολύ συμπιγνωμένος ε, Και τρέχει πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Και, και είναι καθοριστικό ο ελληνικός λαός, <laughs> αυσύν, όπως και ο συριακός λαός, να καταλάβει και να αντιληφθεί το τι π τις πλάτες τους, όλων των λαών αυτών. Δεν είναι τυχιότητο να το NATO έρχεται σε μια εποχή, που αρχίζει ο καιρός και καλυτερεύει. Και μπορούν χασές δυνάμεις να γίνουν πολύ πιο εύκολα από τις αγερικές συνθήκες πολύ πιο έντονες. Ο καιρός καλυτερεύει, δεν είναι το χρονικό σημείο, οι εξελίσσεις μπορείτε πολύ γρήγορα, θα πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει αυτό που έρχεται και να δει στον δρόμο να πολεμήσει. Αν δεν πολεμήσει, θα τα χάσει ό από τον καναπέ τα χάνεις όλα. Ούτε τον καναπέ θα τα αφήσουν. Κοιτάξτε πώς είναι οι πρόσφυγες εδώ στην Ελλάδα. και κοι, Ο Οργουέλ στο 1984 λέει, «Αν θες να σκεφτείς το μέλλον σου, φαντάζει το πρόσωπό σου στο χώμα και να το πατάει μια αναλυστική πότη. Έτσι, από το 1984 είναι αυτό το κομμάτι. Αυτό ακριβώς πάει να γίνει στην Ελλάδα και εμείς δεν πρέπει να αφήσουμε πότα να το σπάθεις. Το σπάθουμε. Τι έτσι, καλά πεις. τα λέτε. Συμφωνώ, εντάξει, είναι μεγάλα τα θέματα, ας πούμε, τα mm. το οποία έχουν γεννηθεί. Ε, η ανάγνωσή τους θα... είναι μεν και αλλά είναι και απλή ταυτόχρονα. Δεν πραχανόμαστε, δηλαδή, στην πολυπλοκότητα okay. των διεθνών συσχετισμών και τα λοιπά, γιατί mm. οι θεμελιώδης <laughs> αντιθέσεις είναι απλές που yeah. υπάρχουν, mm. έτσι. Εντάξει, είναι ένα σύστημα το οποίο πραγματικά πνευταλίστια, ε, υπάρχει... Ε, η τελευταία που καταφυγεί είναι ο υπεριαλισμό. Αυτό βλέπουμε και στη Συρία. Αυτό έρχεται ω απόνερο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πιθανότατα να μπει και αυτή, ε, ήδη έχει αρχίσει να μπαίνει. Πιθανότατα να μπει και πιο βαθιά σε υπεριαλιστικά παιχνίδια. Φυσικά ω θύμα και όχι ω ποιητή. Γιατί μικρέ χώρε με αδύναμου λαού όπω τον ελληνικό, ε, αυτή τη στιγμή και οικονομίε οι οποίε είναι υποδιάλυση, μόνο θύμα μπορούν να μπουν στο Διεθνέ παιχνίδι, είναι ο είναι αυτή τη στιγμή ένα τσέκι των μεγάλων δυνάμεων που ε, προσπαθεί να πάρει ένα κοκαλάκι δίνοντας γη και είδω και η θέση τη γενικά είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Από εκεί πέρα ε, δεν λύνονται πρώτα τα εξωτερικά προβλήματα και μετά λύνονται τα εσωτερικά. Ε, αυτό προσπαθούν να μα πείσουν. Ας πρώτα, δώστε μα λίγο χρόνο να λύσουμε το εξωτερικό που είναι το μεγάλο. Α κλείσουμε το εξωτερικό. Είμα... Γιατί δεν θα λύθει και ποτέ. Θα τα καλά με του συμμάχου μα και μετά λύσουμε και τα εσωτερικά. Ε, ε, αυτά δεν γίνονται και το παιχνιδάκι τη Αυστρία τώρα ότι καλά η Η ανάστημα. Αυτό να λέμε αφήφη, μη... δεν λέω να μην το αλλά α πούμε, και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει καλή σε συγκέντρωση έξω από την Αυστριακή πρεσβεία. Δηλαδή, πραγματικά. εντάξει από τα πουλάνε αυτά. Ωραία, ε, να ε, είναι σύμμαχο ο Αυστριακό. Ο Αυστριακό ήταν ε. από δύο μήνες, ήταν σύμμαχο. Ε, ε, ε, τώρα είναι <συσκλώσεις> εχθρό. Ε, Τέλο το, το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Ε, έχουμε μια αστικοποιημένη πλήρω Ευρωπαϊκή Ένωση. <συσκλώσεις> η οποία πρέπει να διαλυθεί. Χωστό. <συσκλώσεις> Έχει διαλυθεί το ιδεολογικό τη περίβλημα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά μια επιχείρηση, δεν είναι μια τράπεζα ή κάτι, που χρειάζεται είναι μια ένωση οικονομικών συμφερόντων που το, στο πρωτόκολλο ε, λέει εν πάση περιπτώσει ότι ο λόγο ύπαρξη είναι να αυξάνουν τα κέρδη του Η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει λαού, του οποίου εκμεταλλεύεται, καταπιέζει ε, και την υπεραξία ουσιαστικά καταλαμβάνει. Ε, εδάφη και φυσικό ε, πλούτο ε, και ε, ε, εθνικού πλούτου, τέλο πάντων, του οποίου μεγάλε εταιρείε διαχειρίζονται. Συνεπώ, για να γίνεται αυτό με έναν ε, απρόσκοπτο σχετικά τρόπο, να πρέπει να έχει και ένα γεωλογικό περιβλήμα. Λοιπόν, αυτό που μα κούνησε τόσα ήταν ότι οι αδερφοί λαοί και καλά, η αλληλεγγύη, mm, η σύγκληση των φλουδαρχμένων και των φλουδαρχμένων χωρών, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να ευημερίσουμε <συμπή> και ειμάσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν μια παραμύθια, ας πούμε, και μισή, αυτή κατέρευσε. Κατέρευσε η παραμύθια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το ζήτημα τη Ελλάδα και σε αυτό. Πρέπει να βάλουμε και τα πράγματι θέσει του. Δηλαδή η διαπραγμάτευση, η οποία είναι έτσι όπω έγινε και έτσι όπω κατέληξε, ουσιαστικά δηλαδή ανέδειξε πάρα πολύ το ζήτημα αυτό. Το πόσο ξάπιο ήταν το οικοδόμημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωζώνη αλλά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προσφυγικό είναι η μεγάλη, ε, το δεύτερο μεγάλο κλίμα, το οποίο για μένα είναι και ιδεολογική ταχύτερη. Είναι, είναι ιδεολογική ταχύτερη. Τα βλέπουμε ε, ε, ε, κάποιε κυβερνήσει και κάποιου λαού. Ε, οι οποίοι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ε, έχουν ναζιστικοποιηθεί πλήρω. Λοιπόν, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον καταλαβαίνουν οι πολίτες και ο κόσμος που έχει κάποια σχέση με τη δημοκρατία και τα δημοκρατικά ιδεώδη, δεν είναι τα λαϊκοδημοκρατικά, λέω ότι και τα αυτοδημοκρατικά ιδεώδη, ότι πέσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να ζήσουμε, μας δεν θέλουμε να τους κάνουμε παρέα ρε πώς το λέμε. Τους το όξο εδώ. Ρε, ναι, ναι, ναι. να φύγουν αυτοί, να φύγουμε εμείς, δεν μας νοιάζει. Ε, μπράβο, είναι τέτοια φάση. <σχε> δεν δε, δε, δε τους αντέχουμε άλλο, δε, δεν μπορούμε, δε μπορούμε, δε μπορούμε να αλαπνέσουμε αυτούς, να είμαστε το ίδιο πράγμα, πώς το λέμε. Συνεπώς, και αυτό μπορεί να το αισθάνονται και το ίδιες της, και της, της Αφρίας, Αφρίας και της Αφρίας. Μπράβο! Αυτό, Ετσι, έτσι όπως είναι διαμορφωμένες οι συνθήκες, δηλαδή, δεν το αντέχουμε αυτό. Δημιουργεί πραγματικά ένα αποπλεκτικό πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά ε, ε, εκφράζεται με το πιο εμφατικό τρόπο μέσα σε αυτή την προσφυγική κρίση, η οποία προέρχεται από εμπεριαλιστικές επεμβάσεις και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το τέτοιο, δηλαδή, και το οποίο είναι κάτι πλειόν πιο... Καταλαβαίνουμε ότι το έχουν κάνει. Κανένα δεν σου πει ότι φταίει. Δεν ξέρω και εγώ τι φταίει ο κακός αέρας. Φταίει και εμείς να σου πει, φταίνει η κυβέρνηση. Αλλά δεν μας νοιάζει. Εμείς δεν τους θέλουμε εδώ τα πόδια μας. αυτό του λένε. Εμείς θέλουμε να έτσι συνεχίσουμε να βάζουμε έτσι, κα, έτσι και καλύτερα. Και, Κάπως έτσι. Συνεπώς αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση καταραίει. Καταραίει το ιδεολόγημα και πρέπει να καταρρεύσει ο συσχετισμός στην πράξη. Θα πρέπει να τη βάλουμε τα πόδια. Είναι ένα μηχανισμός ο οποίο προάγει και διαιωνίζουσες και αυτή την εκμετάλλευση και αυτή την καταστροφή και αυτή την μετάγγιση πλούτου από τις χώρες του Νότου προ τι χώρες του Βοράκης και γεκριμένα την Γερμανία περισσότερο. Και το... όλη αυτή η συμμορία πραγματικά, η κατάπτυστη και η αγιαστική. Θα... Η Ελλάδα εντάξει θα πρέπει να σταματήσει και να είναι ο νεόπλουτος φτωχοσυγγενής στην πραγματικότητα, που δώσα ένα κοκαλάκι νομίζω ότι ξαφνικά είναι ο <laughs> Μπράβο, που τυπώσαμε ένα κουκαλάκι, νομίζω ότι είναι νεόπλουτο, να έχει αυτό την μπράβο του, το οποίο μια δημοκρατία, και να πει ότι εμεί δεν του θέλουμε αυτού του ανθρώπου, δεν του θέλουμε αυτό το μηχανισμό, μάλλον του λαού. αυτό το μηχανισμό δεν τον θέλουμε, αυτόν το μηχανισμό που προάγει ιδεολογικά, πολιτικά και οικονομικά αυτή την καταστροφή, δεν την θέλουμε. Όξο, αυτό πρέπει να είναι το πιστεύω. Που έχουν καταλάβει πάρα πολλοί Έλληνες συμπολίτε μα, αυτό πιστεύω πλέον, δηλαδή αντάχει πριν από δύο χρόνια πόσα έβλεπε στην έξω από την Ευρωπαϊκή να την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω που βλέπουμε όλα αυτά. Και θέλω να και πόσο παπάτσε ήταν επιχειρηματολογίε του ότι πρέπει να μείνουμε στο σκληρό πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπηρετήσουμε τα ευρωπαϊκά και ότι είναι ο μα εντό που έλεγε ότι πάση τη έπρεπε να μην στο ευρώ, στο σκληρό πυρήνα αυτού του πράγματο που περιγράφηκε μόλι πριν, έχει καταρρεύσει ο αγάπηνο πύργο μέσα σε ελάχιστου μήνε. Το προσφυγικό, όντω το κατέστησε πάρα πολύ σαφέ αυτό, και είναι ευκαιρία και τη δικιά μα την πρόταση, την ελλακτική πρόταση, που λέμε με μόλι στου μηχανισμού, οικοδόμηση μια νέα κοινωνία, που θα μπορεί έχει όλα τα ειχέγγια να εξαπλωθεί και να γίνει μια πανευρωπαϊκή και μια παγκόσμια κοινωνία με κέντρο άνθρωπο. Εγώ πιστεύω είναι κατάλληλη στιγμή τώρα να γίνει αυτό, μέσα στι μεγάλε κρίσει. Είναι πάντα και οι μεγαλύτερε ευκαιρίε για μεγάλε ανατροπές. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή η ατζέντα πλέον να πραγματοποιηθεί ε, πρωτοβουλιακά από μας και να μην γίνει απλά επειδή κάποιο όμιλο αύριο θα εφαρμόσει ένα σχέδιο ζεν, πετώντα μα στιμένες μονόκουπες τωματικά εκτό ευρωζώνης, με, με μνημόνιο και μια καταστρεωμένη πλήρω παραγωγική βάση. Mm. Πρέπει να γίνει τώρα, πρέπει να φύγουμε εμεί αυτό το πράγμα. Με μονομερεί ενέργειε και υπερασπιζόμενε θα ζητήσουμε το ελληνικό λαό αυτό. Τελείωσε. Με ένα οργανωμένο σχέδιο, με ένα μεγάλο μέτωπο αντιμημονιακό, αντιευρωπαϊκό, έτσι όπω είναι η Ευρώπη τώρα. Υπέρ όμω oh. τη διασύνδεση μεταξύ των λαών και τη συνεργασία, τη δημιουργία μια άλλη Ευρώπη και μια άλλη χώρα φυσικά, μια άλλη Ελλάδα και μια άλλη Ευρώπη, η οποία θα έχει τελείω διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έτσι, με άλλε πολιτικέ, με άλλου ανθρώπου, με άλλο με αλληλογή πραγματική κλπ. Δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι οι λαοί σε γενικέ γραμμέ το θέλουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν βέβαια όντω νεοφασιστικά κινήματα που έχουν γεννηθεί μέσα στην Ευρώπη κλπ. Τα, τα οποία υπήρχαν. ποτέ δεν εξαλείφθηκαν. Δηλαδή από τον το ναζισμό και μετά υπήρχαν πάντα για τον φασισμό του Μουσολίνη. Υπήρχαν αυτά τα ιδεολογικά ρεύματα, βρήκαν το έφορο έδαφο και πάνω σε αυτή την την. Ε, του ιδεολογικού περιβλήμα τη Ευρώπη για να αναρρίσουν η χρυσή βγει εδώ στη χώρα μα. Έτσι και στο εξωτερικό, ξενοφοβικές τάσει κτλ. Ακόμη και ο Πάπα, ας πούμε, δεν είναι τιέ σε όλε αυτέ τι περιοδικέ που είναι αυτό λόγω, να δείξει ένα ανθρώπινο προφίλ. Έτσι ακόμη και εκεί ε, η πυρατούν πολιτικά παιχνίδια, προκειμένου να δείξει να είμαι χριστιανοί, οι γικαντιστέ. όλα αυτό είναι στο πλαίσιο μια προπαγάντα, πούμε, ε, παγκόσμια συμβαίνουν. Ναι, ναι έναν Χατρίγκο. Να πει κάποια στιγμή να φύγουν από το να είναι κομπάρ και να είναι στρατοί. Να γίνουν πρωταγωνιστέ τη ιστορία <στα> και να καταλάβουν Λέι, το ρόλο του. Εγώ θα τελειώσω με το, <στα> με το Κορυφαίο που έχει πει ότι ο δυνατό επιβάλλει ό,τι το επιτρέπει η δύναμή του. <στα> και ο δυνατό υποχωρεί ό,τι το επιβάλλει η αδυναμία του. <στα> Και ο ισχυρό είναι ο λαό. Σωστό. Ο ισχυρό είναι ο λαό που πρέπει να επιβάλλει ό,τι το επιτρέπει η δύναμή του. Και γι' αυτό τον φοβούνται. Το μίσο τη εξουσιαστική τάξη σήμερα στο λαό είναι γιατί το φοβάται. Και όταν σε φοβάται κάποιο, έχει μίσο εναντίον σου. Πολύ ωραία. Να κλείσουμε και αποφώνηση. Κάνε μια αποφώνηση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φιλόξενο το φιλόξενη διαδικτυακή συχνότητα του πλατεία Ranger.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το συναγωνιστή, τον συναγωνιστή του πάνω, ο οποίο uh, είναι υπεύθυνο για την παραγωγή αυτή τη εκπομπή. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου του uh, ακροατέ μα uh, την Υιλιο και παρακολουθούν αυτήν την από Το site μα δεν πληρώνουν στο facebook, καθ' αριθμό τα γραφεία μα στο εξωτερικό Λοιπόν, θα σας το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Κυρίε να σας Ο Zoom Κουμάντα Τεμάρκο έφυγε και ο Θεό από το κέντρο Και ο Θεό έφυγε. Δεν διαγράψα, Είχε για το έτσι, ωραία. <laughs> Πολύ ωραία. <laughs> λοιπόν, με την έλλει παγέ σου σχεδιασμού. Γεια σα. Yeah.